Γεια σου Αποστόλη. Yeah. Τη έκανε τη Αυτή την ειδιά. ερώτηση για το τροχαίο που σκοτώθηκε το παιδί από τη φρουρά της, τι την ήθελε. Τι την ήρθα, την έκανε. Δεν πειράζει. Δεν την έκανε, όχι. Δηλαδή δεν θα φτάσει ο χρόνο μόρα, είχαν να πούνε για τι διακούλη τη. Ήταν και οι διαφημίσει κοντά τώρα, τι, θα χαλάσουμε το πρόγραμμα. Διαφήμιση είναι όλοι εκπομπή. Διαφήμιση τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο. Εκτό από αυτό. Πρώτη σε την αγωνία που είχα όταν ώρα για θα τα καταφέρουμε εμεί η πόλη, δηλαδή. Εμένα δεν θα με κρατήσει κανένα να μιλάω στην Κρήτη. Σα το λέω. Αυτό είμαι σίγουρο. Σα το λέω ότι οι πόλοι θα μπορέσει. Αυτό είναι με το λάο είναι λαϊκό. Μιστρίε και πληροφορία, α πούμε. Αυτό πολύ λέει ο αγωνιστή. Επιπέλνουν χλαπάτσα. Να κολοτηφτεί μα και τον πάρουμε και αυτόν στην Κρήτη. Ναι, Εγώ νομίζω ότι η γλίτσα τερματίζει στον αυτιά, όχι, έκανε λάθο. Όχι, δεν υπάρχει τρέμα στην γλυτά, αλλά κάνει λάθο. Έκανα λάθο, το λέω, το παραδέχομαι. Όποιο προ, προλάβει είναι εκεί. Ναι, ναι. ναι, ναι. Όποιο ναι. πρόλαβε τον κόλλο έκλεισε. Και να αφιμήσω κάτι, τι να κάνει αυτό ο τέταρτη Skuak έφυλε. Δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τι, τι, τι, τι να κάνει. Ο τέρνει Swake πλέον είναι εξου αριστερά, δεν βγήκε. Κατέβηκε με το Σίμια και δεν βγει. Είκε. Πού είναι παιδί μου αυτό το άτομο, το. το σε κομμοντούρο το... θα είναι, πού θα είναι. να είναι, σε εμπά περιθώριο. Αυτό το τη σούληψε το ένα σκουίκ, δε το λίγο. Παραπολιτικά ναι, ναι. ήθελα. Αποστόλη, όχι, Ε. Αποστόλη. Αποστόλη, Ιδρέα Αποστόλη. Καλά, είσαι φοβερό. Θέλω να κάνει ένα σχόλιο γιατί την προσωπική ασφάλεια που βάζα σε αυτό το νούμερο, το δημοσιογράφο Φθοριώτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνε για τον ε, Πρωθυπουργό Σπλίντ. Αυτό το άρχισε η δύναμη. Γιατί, κύριε Δημοσιογράφο. Να σου πω κάτι, καλά, τόσο ξεφτύλε είναι. Τι, τι, τι του κρατάει τίποτα, δεν του κρατάει τίποτα. Αυτό είναι ωραίο, θα σκηνοθετήσω και εγώ ότι Καλά, έρχονται να με σφάξουν. Ναι, σίγουρα, θα πετήσω μετά αστυνομία αλλά... με διάφορε πιέσει που δεν ξέρει τι όπλα έχει ο <laughs> καθένα. Γιώργο, ανημέρωσε τι αρμόδιε αστυνομικέ αρχέ. Εγώ προσωπικά και σα το λέω, θα συνεχίσω. Του θα έχει πάρει αυτό όμω με το αυτό που έχει εκεί πέρα. Μια εφημερίδα που βγάζει. Αχ, τι βίντεο έχει ο φουρτιό και του κρατάει. Και αυτό το δεν το ξέρω. Τι βίντεο και έχει το και το του το κρατάει. Το μπράβο, αυτό είναι. Ποιο υπουργό έχει πάει με του μαύρου τη Τζούλια. Αλλά να σου πω τώρα να έχει τρία αστυνομικά. Κα αυτοκίνητα. Τέσσερος πέντε αστενομικούς φαντάσω να δείς τι ξεφτίλα εκεί βέρνησέγομε. Ναι, ευτυχώς έγινε αυτό και το καταλάβαμε. Μάλιστα. Αυτό το τίποτα αυτό ο Φουρθιώτης, Φουρδιώτης, πώς το λέμε, γέρομαι. Τι τίποτα κάνε. Ο Φουρθιώτης έχει τίποτα. πάρει μέρο στην ημέρα της ε, πανελλήνιας ταυτόχρονης μαλακίας του τόπου μας. Το τίποτα αυτό. Τη στιγμή που βγήκε το βίντεο, το, το, το, το περιοδικό με το βίντεο της Τζούλιας που ήταν μάνατζερ. Όταν είχε την Τζούλια όταν ήταν ε, τη Τζούλια Αλεξανδρά του φωταβατζής της Τζούλιας τότε. Ο ε, συνεργάτης δεν ξέρω τώρα αυτά που λέτε. Α, εντάξει, Ναι, αποστολή. Τι κάνει από Σάμο, τηλεφωνώ. Μπράβο. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Τζίπρα. Και δεν το ρωτά, τι με γηκόφτει εμένα. Όταν ήταν, επειδή έτσι είχε και εσεί να πούμε εκεί μέσα. Επειδή όταν ήταν τι εκεί μέσα. Τι είμαστε εδώ μέσα, τι είμαστε εδώ μέσα. Τον έλεγε χτε ότι θέλει να κάνει επιτροπέ διακοπέ. Τώρα και ερώτα τον, τι μου λε εμένα να το ρωτήσει. Το ρωτάω μέσα Τζίπρα. Ρώτα τον, όχι διάφορα. μέσω μου, δεν γουστάρω. Σε παρακαλώ. Τράβα μήλα στον Τζίπρα μόνο σου. Ωραία αποστολή. Δεν θα κάνω εγώ την τζατζά με τον Τζίπρα. 8 χρόνια είχαμε βουλευτεί εδώ στη Σάμο Τσιπρέικο. Το Ψηφίσατε, τον είχατε. <Τι> τον ήπια με κανονικά αυτό έκανε. 8 χρόνια ένα μηδενικό. Τώρα έχει του δεξιού <στονίτρια> που προκόβουν Του άριστου, ναι. Mm. Θέλω να ρωτήσω το καινούριο πολιτιστικό κέντρο. Θα το κάνουν κέντρο γερών Θα πηγαίνουν οι γέροι να δουν πώ το Μόνο σου. Καλέ, μόνο σου το ακούω. Ποιο <στονίτρια> ήξερε για το καινούριο πολιτιστικό κέντρο τη ΣΑΜΜΜ. <στονίτρια> το πληρώσαν, το πληρώσαν. Μπράβο, καλά έκανε. Οι επιλογέ σα το πληρώσαν. Άισε αυτή α Έλα, Έλα αποστολή. Και από ταξί. Γεια σου Μικέ. Σε καλά. Καλά. Να σου πω, από Δευτέρα ανοίγουν τα πάντα, έτσι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μα το ξέραμε νωρίτερα θα γλωσοφιλόμαστε στον δρόμο. Να φτάσουμε τα 4.500 να ανοίξουνε. και τα ξαναπάμε κάτω από και Αυτό φοβάμαι. Μην γίνει Αυτό φοβάμαι. Αλλά πιστεύω στη του Έλληνα, πιστεύω. Αυτό Πώς το στον Πολύ καλά! Γερός, με σκληρή Η ροή στην Ευρώπη επηρεάζει τον κόσμο, την Ευρώπη, τις αποφάσεις σημαντικέ. Έχει χειριστεί την πανδημία. Sorry, ε, μπήκε το έμβασμα από τη λίστα πέτσα. Μπήκε λίγο καθυτερημένα. Καλώ! Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Να σου πω, μετά από όλο αυτό το πανηγυράκι τη περασμένη εβδομάδα, το μόνο που έσωσε την κατάσταση βέβαια ήταν το άλογο. Το άλογο ή το χέσιμο του αλόγου. Το χέσιμο του άλογο. εντάξει, σε αυτό έχει δίκιο. Πώ εννοούν αυτή την ελευθερία και την ανεξαρτησία, Γιατί. Α, δεν κάθε... την εννοούν, ναι, καθόλου. Μπράβο, μπράβο, Αν υποθεί, θα υποθεί κατά λάθο. Δεν εννοείται. Μπράβο, βέβαια, αποστόλου. Γιατί εμεί την ελευθερία, οι νοήμοντε άνθρωποι, την εννοούμε ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ανοιχτά, με δωρεάν παιδεία, με δωρεάν υγεία και όχι οι άνθρωποι να πεθαίνουν. Φαράτια, να υπάρχουν μισθοί, να μην υπάρχουν αυτέ οι χιλιάδε άνεργοι. Δηλαδή, εμεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία τη oh. θεωρούμε για μια άλλη κοινωνία. Την καταλάβαμε. Ποια κοινωνία θέλουμε εμεί. Ό, oh, oh, oh, τι θέλετε να μα κάνετε. Αυτά φτάνει στον κομμουνισμό. Δεν θέλουμε τέτοια. Ο κομμουνισμός yeah, έχει yeah. αποτύχει όπου ήταν. Όχι, oh, μπορεί να έχει τα λάθη αλλά δεν έχει αποτύχει. Oh, τι έχει, that's γιατί that's... δεν έχουμε κομμουνισμό πουθενά. Γιατί έπεσε παντού. Άρα. Πε το. Από ό,τι είσαι δεν sorry, eh. Σκοπός, ναι, σκοπός όμως είναι μέσα από αυτό που αποτύχε και με τα λάθη που είχε, εμείς θα το κάνουμε τελή πρόβλημα. Γράψε ένα σημείωμα και άστοι εκεί πέρα πάνω στο γραφείο που είσαι. Το γράφω και κάνω το, το ζωγράφο. Για πες. Ζ. Oh, εσύ που έχει εκπομπή 12 με 1. 12 με 1, ναι. Ωραία. Σταμάτα να πανηγυρίζει για του θανάτου. <Κι> και κοίτα να κόψει κανένα μισθό από του βουλευτέ. Και κάτι άλλο. Και τώρα το κολλάω στο ψυγείο. Α το εκεί πέρα θα το δει αυτό. Στο δικό μου το γραφείο θα το δει. Ωραία, πα καλά κι εσύ. Α, δεν είναι αυτό. στο εκεί πέρα που κάνετε τέλο πάντων. Τσυχαίνομαι, πιστεύει αφήνουν να μπαίνουν. Πέτα το κάνω από την πόρτα, Μωρέι, πώ έτσι. Mm. Και κάτι άλλο. Αν κάποια στιγμή που δεν το κόβω, κάποιο καταφέρει να πείσει εσένα ώστε να το ψηφίσει, πε το μας Κωστή Παλαμάς! Γιατί θα το ψηφίσετε κι εσείς! Εννοείται! Μόνο εσένα θα μπορέσω να ακολουθήσω! Αγάπη με εσύ! Πάντως δεν πρόκειται να με πείσει το. κανείς! Το ξέρω, το ξέρω! Α, γι' αυτό εκτός φάλους εντάξει κουφάλα! Ε ναι ρε, Έλα, Αποστόλη μου, Προηγουμένω κάτι μου έλεγε για τον κομμουνισμό. Θα σου πω εγώ τώρα κάτι. Ναι, ναι. πώς θα παρεξηγεί. Δεν μου λε πόσα πράγματα έχει λύσει. Με τα λάθη το λέμε, έτσι. Έχει λύσει ο σοσιαλισμό κομμουνισμός. Αχ, μου είσαι τσεκολημένη παναθεμάσαι. Μην πούμε μια κουβέντα αμέσω. Είσαι, είσαι, μην πούμε μια κουβέντα αμέσω εκεί. Είσαι, κνήτησα με τα όλα σου. Να σβήσει αμέσω τη φωτιά. Μην ακουστεί κάτι λάθο για το κόμμα και χάσει μισή μονάδα. Άιμορ η παράτα μα. Έλα, Απόστολε! Έλα! Σε τι μου καλό, οκ. Okay. γιατί εγώ σκέφτομαι να κάνω μια μπλουζίτα και να γράψω μπροστά τα ξύριζα και τσίριζα, γι' αυτό ψηφίστε σύριζα. Α, ωραίο. Και από πίσω να γράψω ένα άλλο που λουμπίνα, ψηφίστε μαλάκι στην επόμενη λουμπίνα. Κάπω έτσι το έχω μέσα στο μυαλό μου. Α, κάνει τυχάκι εσύ, ωραίο, εντάξει. Ε, τι να κάνουμε, Όχι, τι να κάνει, μόνο πλέον... Σωστό. Σωστό, σωστό, Έλα, φιλιάκι. Έλα, γεια. Γεια σα, Ποστόλη. Yeah. Αφιέρωσε και την Παρασκευή, παρακαλώ. Δώσε. Επευκαιρία τη ποιήση του συντρόφου Κουτσούμπα, του αρχηγού μα, παρακαλώ, θέλω να βάλει από τον ηλιόπουλο τα κριστήκια τη Οπλασία. Θυμάστε το πείμα. Αχ, ah, εκεί έφτασε ο Κουτσούμπας. Ναι, ναι, θέλω να βάλει την αλήκη μου δουκλάκι πολύ κάτι για τη φωσολάδα, πάλι από το πόλωμα. Και θέλω στα κρυσφίγετα της οπτασίας, ραπανάκια και μαρούλια που πατινάρεζε στον πάγο της αδιαφορίας μια παντόφλα στο κρεβάτι θα σε αφήσουμε τη μοντέρνα να ο σολομός σας αρέσει <χει> τρελαίνομαι με κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και λεμονάκι από πάνω η <χει> μόνη κονσέρβα βάσανα που έχει αγάπη κόκκινο τυρί μας δώσαν το τραπέζι τα μας τρώσαν ωραία πουν οι λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία πω, πω, πω, πω. τόση ψυχεδέλεια πω, πω. Έλα ρε φίλε, Έλα. Για αυτό που είπε ο Κάρολο, Μπουαμπολίνα, πώς την είπε Πουλουμπίνα, Α, Κολομπίνα, όχι, Κουλουμπίνα, Μπουλουμπίνα Α, καλά. Υπάρχει. Υπάρχει και ένα παλιό τραγούδι, τη σειρά μας είναι, δικιά σου δικά μου Ένα πολύ παλιό έτσι που λέει Mister, Mr. Μπαμπολίνα Κόντισέ εδώ την Παρασκευή, κολλάει απόλυτα Mr. Παμπολίνα, αυτό hey, Στα oh, yeah. παπολίνη. Αυτό; Mr. Babolina, Mr. Bob Babolina, Mr. Babolina, Αυτό; Θα το βρεις, θα το βρεις, είναι καλό. Μήπω πως το Mister Lova Lova. Να Mister Lova Lova. Όχι αυτό; Babolina, Babolina. όπως το λέω, Mister. Ναι ναι. Okay. Do Έτσι θα κολλάει. Βεβαίω, Να είστε καλά. Φεύγαι. Άϊα. Bob Ακούσατε πόσο ωραία είπε και τα ελληνικά ονόματα ο πρίγκιπας Κάρολος Καμπίνα Καμπίνα Καμπίνα Ωραία είδαμε παιδιά την πιο συγκλονιστική στιγμή τον πρίγκιπα Κάρολο να δακρύζει Συγκλονιστική Οπότε Παρασκευή θέλω να μου βάλει παρακαλώ την κυρία με το εμβόλιο από την αμαλιάτα. Παρακαλώ. Γεια σα, να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ε, με ένα κοντικό που θα σα δώσω να μου πείτε ποια εμβόλια είναι να κάνω. Βεβαίω, πείτε μου. 0056. 0053, ναι. Όχι, 56. Από σ' άκουσα εγώ, 75. Ναι. Α Όχι, λοιπόν 0056 Ναι 69 Ωπα, να, ναι, ναι, ναι 69 76 76 Ναι 92 69 είπαμε πριν, ε. ναι Με μπερδεύετε τώρα, όχι Εγώ τα γράφω Μισό λεπτό, περιμένετε 0056 0056, πάμε πάλι 69 έπαιξε, 50, ε, 69 69 Ναι 76 Το άκουσα 11 11, <χει> ναι Αυτού και βγαίνω. Μισό λεπτό να δω. Τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ. ναι. Το ρώσικο θα κάνετε, το Sputnik. Το ρώσικο. Ναι. Είναι, είναι, είναι καλό αυτό. Πολύ καλό, πολύ καλό, να... πολύ καλό. Είναι σε σχήμα σφυροδρέπανου όμω. τι, σε τι. Α, Δεν πέραστε. είναι τίποτα πρόβλημα. Εντάξει, απλά θα κάνει Άραστε. τα ημοπετάλια. θα γίνουν μετά σε σχήμα σφυροδρέπανου. Pfizer. Pfizer, ναι, έχετε, έχετε χρεωθεί για κομμουνισμό εσείς, θα γίνετε απάτη το, το, το ΡΟΣ, τη ΡΟΣ Κάτι. Ναι. Τώρα δεν μπορούμε, δεν κάνουμε αστεία γιατί εγώ ανήκω στην επαφή ομάδα. Α, ώρα θα περάσετε ε, να σα εμβολιάσω εσύ. εγώ. Εσεί ποιο είστε, Ο γιατρό. Ναι, στην Αμαλιάδα μου πένε θα εμβολιαστώ. Στην ποιος... Αμαλιάδα, ναι, ο γιατρό είμαι εγώ. Ο γιατρό τη Αμαλιάδα. Ναι. Ε, να σα περάσω εσύ. την ένεση. Όχι, δεν ξέρω ποιο κάνει τα εμβόλια. Εγώ θα κάνω ε, τα εμβόλια, την τα περνάω την ένεση. 10 Απριλίου έχω το εμβόλιο να κάνω εγώ. Με νευριάζετε τώρα, με συγχωρείτε κιόλα. Θα περιμένω 10 Απριλίου να σα το βάλω. στο ποπό! Γίνεται στον ποπό αυτό το papo a questo rosco po po po po po po po po po po Δουλεύετε. Όχι Επιστήμον. καλέ, σας παρακαλώ εμήλιατρός Επιστήμων, δόκτορ π. ούτσας Πώς το εωδή πήρα εγώ για το εμβόλιο Εγώ είμαι ο εωδή είμαι, ναι Δεν θέλω το ρώσικο, θέλω τη χάιζερ το, το εμβόλιο Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου, λυπάμαι Θα το φάτε στον κόλο το ρώσικο Όχι δεν θέλω να πάρει το κόλο, το βάλω το στον κόλο Καλά, εγώ δεν έχω θέμα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, δεν τρέπετε λίγο. Εγώ, σας παρακαλώ κύριε, μιλάτε στο γιατρό με σεβασμό. Ναι, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εγώ κοροϊδεύετε, ελάτε να στο βάλω να σου πω ποιος κοροϊδεύει τον κόσμο. Όχι, σου βάλω εγώ κανένα τίποτα άλλο. Ελάτε, θα σα το περάσω εγώ πριν ο Κορδέλα. Ωραία γλώσσα. Παραπολιτικά, ο Αποστολή. Ναι, ναι. Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για δοσέ. τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών από τα ραδιενεργά κατάλοιπα ο Εσύ Παπανδρέου. Πού το θυμήθηκε. Γιατί χτε. γιατί ακούγαμε του ύμνου χτε στην Ακρόπολη, εκεί την παραφωνία. Δεν φωνάζαμε την πηγαιών σε καλύτερα να τραγουδήσει να τελειώνουμε. Και πού το θυμήθηκε, παιδιό? τόσο παλιά. Ναι. Να, Να είτε, εγώ άκουγα από, από κατάλοιπα που ήτανε το Σάββατο το πρωί και η Ελληνοφρένεια κάθε μέρα μεσημέρι όπως πάντα. Το Πασοκ είναι, είναι εδώ, το, το Πασοκ είναι εδώ, ενωμένο, ενωμένο γερό. γερό, ενωμένο γερό με τον ίδιο. Μου κάνεις κακή διφωνία Τέλος πάντων Λοιπόν θα το βάλω Σήκωσε μαξιλά Να τηλευθερία Να γίνουμε Πολιτεία Του please go on. Ο παρακαλώ, εντάξει. Κι okay. θέλωσα τώρα αυτοί που έβαλε αφιε... όχι την αφιέρωση, αυτή που μου λέει για τα γράμματα και την Εφημίδα από χθε. Πρέπει να είναι εκείνη από τον Πάριο. Του Γιάννη Πάριο. Το Γιάννη Πάριο! Ναι, πρέπει να είναι αυτή από το πάριο, έπατα φλασιά και την άλλα πω τώρα την έχω εγώ πρέπει να είναι αυτή από τον Πάριο. Το Γιάννη τον Πάριο. Του Πάριου, του, πα... του Γιάννη Πάριο! Το Πάριο, τον Πάριο, όχι τον Πάρειο. Εγώ τον Πάριο θέλω. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη. Ναι, ναι, πρέπει να είναι αυτή η ίδια. Θα δοκιμάσουμε θα δοκιμάσουμε και ό,τι βγάλει το παιχνίδι. Και ελεύθερη αφιέρωση δεν θα χωρέσουν, βέβαια. Αλλά κάτι θα κάνει, θα τα λαμπάρει την ελευθερία. Όταν μιλά μία ώρα με μία γιαγιά, πώ να σηκώσει τα τηλέφωνα, αγγλικά. Συγγνώμη, είχα και τη γρία να μιλήσω. Ξέρει ποια ήταν? Ποια ήταν. Εκείνη που είχε πάρει παλιά για το συντήτο πάριο Μου το είπε κι άλλο, λε να ισχύει. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι που την άκουσα, νομίζω ότι είναι αυτή με το συντήτο πάριου. Το είπε θα δούμε, θα δοκιμάσω. Ε, να σας πω κάτι γιατί έπαιρνα και χθε και προχθέ και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω Παίρνω τα βιβλία και τώρα που ξεκινήσατε την ιστορία Γιατί τα βγάζετε τόσο μικρά τα γράμματα δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε Ναι, ναι γεια σας καλημέρα σας ε, Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD του Πάριου Του Πάριου Ναι ναι Του Πάριου κυρία μου του Πάριου Του Πάριου του, πα, του Γιάννη Πάριου Όλοι είναι μικρά Είναι που παίρνω τα παραπολιτικά Όλα τα βιβλία έχω πάρει Και παίρνω και για την αδελφή μου δύο δύο τα παίρνω Συγγνώμη επικοινωνούμε Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου Του Γιάννη Πάριου ε. Αλλά τώρα που αρχίσατε την ιστορία Και κάτι άλλα βιβλία Που είναι Άγιο Πνεύμα τι λέει Είναι πάρα πολύ μικρά και δεν βλέπω εγώ να τα διαβάσω. Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας, δεν είναι του περιπτερά. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Θέλω, οπωσδήποτε ξανά, να μου βάλετε την απολογία του Μπελογιάννη και τραγούδι δεν ξέρω, διάλεξες, ή το δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια ή το πέσατε θύματα. Και απευθύνομαι από αυτό εδώ το εδόλιο σε όλους τους τιμημένους Έλληνες. Σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους και τους καλώς να ενωθούμε. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να επικρατήσουν οι υπηρέτες των Γερμανών που σήμερα έγιναν υπηρέτες των Αμερικάνων. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να υποδουλωθεί η χώρα στους υπεριαλιστές της Ουάσιγκτον. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε η σύντροφή μου και εγώ. Και γι' αυτό θα πεθάνουμε. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επίοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στο ICA το εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν θέλω Πάνω θέλει να ταρω. Για να κάνετε τα σπίτια μου κομμάτια, εσεί πεθαίνετε και όχι εγώ. Επειδή σας σήμερα 30 Μαρτίου δολοφονήθηκε ο Μπελογιάννης από τους φασίστες, θέλω να αφιερώσω στον Μπελογιάννη, σε όλους τους αγωνιστές και στον παππού μου, στον παππού μου τον Κιτσέρι, τον Λεβέντη, ένα στίχο από ένα πείμα που έχει γράψει κάποιος άγνωστος. Μπροστάριδες στα ιδανικά, οι αξίες, οι αγώνες, με κόκκινα γαρίφαλα θα πείσουν οι χειμώνες. Και θέλω και μια μεγάλη χάρη, μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω το μικρό κοσμό με την Αντολοπούλου. Προς το τέλος το λέτε και δύο, που τραγουδάει πραγματικά η ψυχή σας. Λοιπόν, από την παράστασή μου λε. Από την τη δική σου, μην έρθει με την Αντροπούλου Μην το βάζουμε ποτέ κάτω Σας ακούμε συνέχεια και σας θαυμάζουμε Καλή συνέχεια ε, το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα Εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό Πιο επιβλητικό, πιο μυστήριατό και πιο μεγάλο Πωτέ να λυσβαίνουν. Είναι ένα άνθρωπο που τον πω δίζουν να βαθίζει, Είναι ένα άνθρωπο που τον αλισβαίνουν, Είναι ένα άνθρωπο που τον πω δίζουν να βαθίζει, Είναι ένα άνθρωπο που τον λισοβένουν, Είναι ένα άνθρωπο που τον πω δίζουν, να βαφίζει, Είναι ένα άνθρωπο που δεν σοβαίνουν. inede nostro corpo sputto con disunata visi inede nostro corpo sputto dalle sofferne inede nostro corpo sputto con disunata visi inede nostro